Ελά, τελικά ο όρκο τιμή που δώσε ο είναι αυτά τα 80 θα τα πληρώσουμε εμεί, μου φαίνεται έτσι. αυτό το είχα ξεχάσει ότι είχε δώσει και ο όρκο τιμή. Α, το είχε ξεχάσει, μάλιστα. Βέβαια, λογικά, αν ξαναβγεί πρωθυπουργό, τώρα έχουν πέσει οι θα ορκιστεί κατευθείαν με παπά. Θα κάνει θρησκευτικό όρκο να τελειώνουμε. Αυτό δεν πρέπει να βρει την ψήφα του, φίλε. Την προθυπου... Θα διαλέξουμε τον καλύτερο. Συνήθω διαλέγουμε τον χειρότερο. Αλλά οκ. Ο Απορόκη πάει και μιλάει. Πώ θα με αφήνει και περπατάει. Πρέπει να τον έχουν στα χέρια, αυτό εννοεί. Όχι, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να το λέμε καθαρά. Γιατί τέτοια συμφωνία ε, δεν θα έφερνε. Άλλο μόνο Τσίπρα. Στα χέρια πρέπει να τον έχουν. Και με ευχαριστώ συνέχεια. Να έχει ένα κλακαδόρο από πίσω να λέει ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ναι. Δεν υπάρχει ψήφος. Να δώσεις κάπου. Δηλαδή, Μολότοφ αν το πας, ας πούμε, είναι. Αλλά γεράσαμε και για τη Μολότοφ. Δεν μα παίρνει πλέον. Άσχημα τα πράγματα που θέλει. Ακούς από 90 δις. Ο άλλο κατεβαίνει νομισματοκοπείο. Ο άλλο κατεβαίνει συγκρού. Τρούμπα έχουνε φτάσει. Μητρόπουλος λέει κουκουέ. Η ετοιμότερη στάση για όποιον επιλέξει να τοποθετηθεί εκλογικά... Είναι να επιβραβέψει την ετοιμότερη, διαχρονικά και σωστότερη και συνεπέστερη πολιτική δύναμη που είναι το ΚΟΚΟΕ. Δηλαδή έχουνε γραμμίσει τη μάνα στο σύστημα. Δεν υπάρχει αυτό. Πα στη μολότο ή δεν Εξαρτάται τώρα επειδή είμαστε σε άλλη εποχή, με τι θα τη φτιάξει. Κάτι με ένα προσέκο, με ένα μοσχάτο Ντάστι, κάτι. Δηλαδή είμαστε σε άλλη κλάση πια. Είμαστε στην Ευρώπη. Αφιτείλει Κινέζικο. Παραμένουμε Ευρώπη. Τι Κινέζικο φιτείλει καλέ.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 Ότι θα πάρουμε τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ και ότι ο λαό θα ρίξει την εξουσία Μη μου λε πλουτοπαραγωγικέ και άλλε σύνθετε. Και εκεί που ήσασταν στα κάγκελα με τον Τσίπρα μου πήγε λαφαζάνη. Μη μου γύρισε ξαφνικά κουκουέ. Αυτό πάμε. φοβάμαι. Ακούω τον κουτσούμπα στον αντένα. Α και σ' άρεσε. Και βάζει την καθένα. Από εκεί κόλλησε και έρχεσαι να λες πλουτοπαραγωγικά. λε πλουτοπαραγωγικά. Λαφαζάνη, είπε ή αυταπάτη, δεν άκουσα. Είπε ο τσίπρα ότι ζητάει μια πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι, γιατί τώρα το μήνε 7 μήνε δεν είναι ευκαιρία, είναι γέψει ευκαιρία. Είναι το κερασάκι τη τρούτα που δοκιμάζει το πρώτο το τρασβεσμένο το, το, το που το δοκιμάζει να φάσει, αλλά δεν έχει φαϊτούσα, δεν ξέρει. <laughs> αλλά μην μιλάμε με αυτού όρου τώρα, δηλαδή αριστερά, κυβέρνηση και φαγωγό, είναι λάθο. Νομίζω... Αυτά τα κάνουν προηγούμενοι. Καινοίοι, θα φέρουν κάτι καινούριο, λογικά. Νομίζω πω κάθε φορά που ο τσίπρα θα περνάει μπροστά από καθρέφτη, σημαντίτε το ήλιο του Σαμαρά. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά θα λέει καθέφτη καθάκι καθρέφ, μου, ποιο είναι πιο μηνυμονιακό. <laughs> Εγώ ή ο άλλος, εσύ θα του λέω ο εσύ μην ανησυχείς Εσύ που το πες και αντιμνημονιακός Και αριστερός και ότι θα τα όλα με ένα άνθρωπο και με ένα νόμο Εσύ είσαι ο πιο μνημονιακός, μην ανησυχείς Και ο άλλος είναι αλλά εσύ είσαι ένα κομματάκι παραπάνω Ο Λαφαζάνη στι 20 Φεβρουαρίου τι ψήφισαν εκεί, δεν ήταν μνημόνιο αυτό. 20 Φεβρουαρίου ήταν επέκταση του παλιού μνημονίου, δεν ήταν αυτό. Ούτε εφήρμοσε μνημόνιο ο Λαφαζάνη στη θητεία του καθόλου. Αντιμνημονιακά κινήθηκε. Ψήφισαν δεν επέκταση για δύο μήνε, δεν του φέρανε στη Βουλή, δεν έφυγε τότε, δεν παρατήθηκε, ακόμα δεν ήξερε τι γίνεται. Πού να ξέρει τώρα, δεν είναι τώρα ο Παίσιο, είναι ο είναι. Δεν είναι γέροντα Παίσιο, είναι γέροντα Παραπλανήσιο. Αγωνάζει αυτό στη βάση από τη Μετελήνη και το Γιώργο από τη. Απ' Τη Ζαχάρο και Μαρίου. Μαρίου. Από τον κόσμο, από το βόλο. Και μετά που ψήφισε το μνημόνιο η συντροφή του που ψηφίσενε το μνημόνιο. Γιατί υπεσυρίζει την κυβέρνηση δυνατά, δεύτερη μέρα. Ζήθηκε την κυβέρνηση που με μέθοδο δουρίου ή που θα κατέστρεφια τα μνημόνια. Αυτή η κυβέρνηση στήριζε. Κοίτα, ξεγλάστε και ολαφασάνη από το τσίπα. Το πλάνε, όπω όλου μα. Πώ ψηφίσαμε όλοι τσίπρέτσι, ολαφάζονισταν κωδικό. Τι είχε αυτό ο κερατάσει ο τσίπρα αυτό το κοκαλάκι τη νυχτεριδα. Δεν μπορώ να καταλάβουν, μα κορώει του το κερατά. Τι το λαφζάνιε. Η αριστερή πλατφόρμα. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι μουρα τώρα. Πήγαν yeah. εκεί πέρα με αγνέ προθέσει, αριστερέ, εντό τη Ευρώπη, ευρωκομουνιστικά πάντα συνει, να εφαρμόσουν τα μνημόνια να μα σώσουν μέσα από το ευρώ με το σφυροδρέπονο στο χέρι θα έγγε κανεί. Δηλαδή, τι είπα, δεν έχει φτάσει αυτά τα επίπεδα μόνο, να πούνε ότι με το φιροδρέπανο στο χέρι πηγαίνουνε. Τώρα δεν είναι δεύτερη φορά, αριστερά. Τώρα είναι δεύτερη ευκαιρία, αριστερά, δεν είναι δεύτερη φορά. Yeah. Δεύτερη ευκαιρία αριστερά είναι. Η ΣΥΡΙΖΑ oh, okay. Η ΣΥΡΙΖΑ πάμε πάλι. ΣΥΡΙΖΑ oh, oh. oh, oh. Ριστάρ. Να το πει έτσι. ΣΥΡΙΖΑ <laughs> κοντό. Πες το κέτσιν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 Ναι. Εγώ κατηβαίνω βαίνω εδώ στη βράμα με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κάμματα του Κατέβα που θες. Θέλω να ευχηθώ σε όλους του συντρόφου μου και καλό αγώνα και ελπίζω ότι θα πάρουμε την τρίτη θέση. Δεν βαριέσαι. Τι άλλο θα την έφερε την ελπίδα. Να μην ελπίζει και σου θα την τρίτη θέση. Τόσο κόσμο στο Δεν, μά, δεν μά, εσύ θα πάρει τρίτη θέση. Ότι και η Ελπίδα και η Ελπίδα έχουν ίδια γράμματα. είναι Όπω έχει πει ο σοφός ο Νότισος Φακιανάκης, Να ξέρεις, ο συνέλληνα Όσο υπάρχουν λύκοι θα υπάρχουν πρόβατα Ήταν το είχε πει, πίσω. δεν Κάτι σοφό είχε πει πάντως, κάτι σοφό Πρόβατα <ΣΣ> Δεν το υιοθετώ αυτό που λέτε για το Σφακανάκι. Αυτό είπε να υιοθετήσουμε και το Το μόνο που μπορεί να υιοθετήσει είναι το σαντι Μπαπαρού να μοιάζει από Σφακανάκι. Τίποτα άλλο. Χίλια χρώματα αλλάζεις. Ταιριάζει και σε Τσίπρα, ταιριάζει σε Λαφαζάνη, παντού ταιριάζει. Ναι, Ναι, ο αποστολή. Ναι, αυτό. Αποστολή να σου πω κάτι. Τελικά είμαστε πολύ ερωτικό λάο ρεφίλε. Όλοι να μα γράψει να θέλουν. Είναι αλήθεια ότι μα ερωτικό λαό. Παθητικά ερωτικό, βέβαια να το πούμε και αυτό. Τα σύμφωνα συμβίωσμα μαράρνε που δεν τα θέλαμε. Σε... Α, μια χαρά σε... παθητική είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Ρώτα. Εσύ κανένα καθόλου αυτό καιρό. Μα, όχι, πολύ καιρό τώρα. Πολύ και ο τίποτα να κάνει. Τίποτα, σπηράκι μου. Και γιατί κι εγώ τελευταία φορά που έχω ακούσει για 6. Είναι μια φορά που πήγα πήρα ένα πεντάρκω από τράπεζα, τώρα που γράφτα ITM. Το φύγα στην περιπλευθούσε Το έκανε και εσύ το καλό σου. Το εγώ το καλό μου. Ναι, ναι, ναι το έκανα και εγώ. Κάντε πάτα τέτοια. Και πώς το βλέπει, πότε θα αρχίζουμε να ξαναγράμε από το λοιπόν, πώ θα βλέπει. Είναι θέμα ανάγνωση να σου την αλήθεια. Εμεί του γκάφεσαμε. Με την τεράστια κολάρα μα πήγαμε εκεί και του γκάψαμε τον πού. Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία. Τώρα το πάμε καλά, τώρα πάμε Και πότε θα αισιώσει αυτό λίγο έτσι να αρθάσει πάλι να πατάει. Είσιο είναι δοκάρι, άστο, μην το ψάχνει. Ναι. Μία απορία. Βεβαίω. Πώ γίνεται, αυτοί που σε λέγανε σύντροφοι μέχρι 25 Ιανουαρίου του 2015, πριν τι εκλογέ, σε επολλάζουν όλοι οι σύντροφοι και τώρα όλοι σε βρίζουν. Δεν ξέρω, είπα αδέρφια να μην χωριστούμε. Συντρόφια. Όλοι ενωμένοι. <σίλωσες> όλοι ενωμένοι στην αριστερά που μα έλαχε. <σίλωσες> Αριστεροί και αριστερέ. Οργανωθείτε γιατί χανόμαστε. Οργανωθείτε στο κόμμα που μα έλαχε. Πια <σίλωσες> <σίλωσες> σέτα, αυτή η αριστερά μα έλαχε. Αν έχει το θάρρο στην εκπομπή που είχε κάνει που είχε πάει στα Ισνικουμπούνδουρα απ' έξω, πώ είχαν βγει και είχαν πάρει την εξουσία, Σα να είμαι ξανακάνουν ένα να Σοναπή είναι παλιέξω. Μπορεί. Καλά, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ από τα μάτια από όλα αυτά. Δεν θα σε μαζέψουν για δευτεία να δώσουν εντολέ. Να μπω στην πόρτα μέσα αποκλείεται. Ούτε απ' έξω δεν θα σε αφήσουν. Θα πάω, τουλάχιστον ένα λουλούδι να αφήσουν. Σκέφτομαι έχει. να πάρω τα λούδια από την Κεστραγιανή να του τα πάω πίσω. Θέλω να είσαι εδώ.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 Ε, θέλω να συζητήσουμε την τιμή, παρακαλώ. Βεβαίω, να τη συζητήσουμε. Μάλιστα. Εσεί πόσο το δίνετε. Ε, δεν βλέπετε κάτι που λέει η αγγελία. Ναι, λέει συζητη... συζητήσιμη. Συζητήσιμη, γι' αυτό πήρα να το συζητήσουμε. Μάλιστα, πείτε μου. 5 εκατοστάρικα το δίνω. 5 εκατοστάρικα. Ναι, τόσο το δίνω, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλει. Ωραία, συζητάμε. Συζητάμε, κοίταξε να δει. Πιστεύω ότι είναι σωστό που το δίνω πέντε εκατοστάρικα. Να σου πω το λάπτοπ αυτό είναι πολυμεταχειρισμένο ή. Εντάξει, κολλάνε λίγο τα πλήκτρα, φαντάζεσαι γιατί Μόνο αυτό, μόνο αυτό που κολλάνε λίγο τα πλήκτρα Έχει και η οθόνη κάτι χαρακές Ξέρετε, έχω κάνει μερικά άγρια πράγματα Νυχές είναι, στην πραγματικότητα νυχές Πήγα να τις γρατζουνίσω εκεί στο cyber το σεξ Να τις γρατζουνίσω λίγο την πλάτη Είναι γρήγορο ή κολλάει Κολλάνε μόνο τα πλήκτρα. Γενικώ είναι γρήγορο αν του βγάλει του ιού. Όλα αυτά τα τσόντο site έχουν ιού μέσα κάρτα, κόρε ποτέ. Μόνο ιού έχουν, κόρε γιατί δεν ξέρω γιατί δεν έχουν, τέλο πάντων. Παρ' όλα αυτά μπορεί να ξεκολλήσει. Ζέμετρο, μέσα μα δουλεύει μεσημεριάτικα. Ναι, αμέ. ναι. αμέ. ναι. Καλά. Εντάξει, αλλά μπορώ και απόγευμα αν θέλετε. Μάλιστα, Πού να περάσω. Σε καμιά σχολή τη προκοπή μα και γίνει άνθρωπο, καραγκιόζη. Α,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 30, 25. Δεν παίζει. Να πιάνει 28-38. Εκεί το λε 30, το 38 είναι σκάτω, βέβαια. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός του κόμματο. Θα σε βάλουμε στη κεντρική επιτροπή. Α, ah, τι καλά. Εδώ θα σου πούμε οι καβάτε και το πούμε 30. <laughs> Πού είναι και πιο ευρύ, τι πάμε περισσότερο κόσμο. Θα για την αλλαγή του ονόματος Εντάξει, έλαγιά. Γιατί κάνετε ρεαλίτε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πού να κάνουμε αντιπολίτευση την αντιπολίτευση. Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, τι θε να κάνουμε, συμπολίτευση. Ε... Άλλη δουλειά κάνουμε. Μα μπερδέψατε. Δεν ξέρω πόσο μα μπερδεύετε. Μπορεί να μα μπερδεύετε με άλλου που κάνουν συμπολίτευση στην κυβέρνηση. Αλλά όχι, εμεί δεν κάνουμε. Η κυρία Πάνου έχει περάσει πολλά μετά το αντιντόπινγκ. Τη φέρνει και εσύ αντιπολίτευση, τι θα πάρει. Δεν έκαψα. ε. Όχι. Την είχα σκεφτεί αυτή τη μαλαγία και λέω θα τολμήσει κάποιο να την πει αυτή τη μα... Ή θα σκεφτεί ότι. Ε, όχι, όχι, δεν το παίρνω πάνω, μα την πει άλλο. Πάει γιατί. Βρέθηκε ένα. Όχι, καλά έκανε. Χρειάζεται να σταραλέω πάντα. Ναι. Πατ' εδρεύει από Νέα Ζηλανδία. Πώ πάει η ζωή στα ξένα, ε, εντάξει, τώρα έχει να στρώνει. Εσύ είσαι τουλάχιστον ποιοτικό μετανάστη. Δεν είσαι και αυτό εδώ πέρα που και μα λυρώνει σακτές. Όλοι το ίδιο είμαστε. Ε, όχι το ίδιο, ο Έλληνας, ακόμα και στην προσφυγιά είναι ανώτερο. Μα... Και ίσω είναι ανώτερο. Ναι, ε, τι άλλο; Μην το συζητήσουμε. Ποιο. Αυτό που πληροφορεί και μου άρεσε, έτσι. Ποιο. Ερσερένε, το τσάι. Το καλό είναι έτσι. του βουνού.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 Η Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον με αυτά που βάλετε προηγουμένω αποδείξατε ότι τα λόγια είναι ίδια. Τώρα δεν ξέρω ιδεολογικά, αλλά τα λόγια είναι ίδια. Mm. Και στι πράξει είναι ίδια. Α μη μείνουμε στην ιδεολογία. Οπότε βλέπει, δεν τι έβγαλε κανεί. Κι έστω. Ήταν η ιδεολογία είναι η πρόφαση για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. <laughs> τι θέλει και μπλέκει τώρα με αυτά, με μικρή το... μεγάλη στα καφενία θέλει και ο Τσίπρα τώρα yeah. να πει η ιδεολογία, άστω μου. Για να λέμε και την αλήθεια διαφορά ξέρει που φάνηκε αποστόλη. Στον πανούσιο, δηλαδή το ξυλοπαρέμει ήδη από αυτό τον άνθρωπο, τι τον είχε και πέρα, τον υπουργό ξυλοφόρτωση να βγουμε του Πολίτη. Είναι απίστευτα αυτά που ζει ο Έλληνας, έτσι. Εντάξει, τι να πεις. Ναι. Έλα, Καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, αγαπητό νιώμα, ακόμα δεν μπήκε Σεπτέμβρη. Είδε ένα σύννεφο, καλό χειμώνα. Χειμώνας, άρα χιόνι. Σύννεφο, άρα Ά παράτα μα. Ναι. Στο πρώτο σπότ της ΛΑΕ, ο γνωστός πρώην Σιριζέο και νυν λαφαζανικό Ταρύφα με το οποίο πάει ο Δεν κάνει Βρήκα και το χωριό του Φοδωράκη Του Μίκη Του Σάβρου; λοποτάμι, Μια λέξη Πρώτο γράμμα ήτανε θύτα ή ψη είναι Εντάξει Σ'άρεσε το ψήο Σάρεσε Σ' άρεσε, το ψίωνο, σ άρεσε. <laughs> Σαν ο Καλό μισή ημέρι ξέρω Χαίρετε Ποιος χαίρετε Λέω. σήμερα Χαίρετε κάποιο σήμερα Δεν χαίρετε κανείς Λέγε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 σε κατάλαβα από τη χρειά τη φωνή σου. Με κατάλαβες από τη φωνή. Άκου τη φωνή και κάτι έπαθες. Λογικό. Όχι, μου αρέσεις. Καλησπέρα και εμένα.